Βρήκα το πλήμα Στέο. Δεν μπορεί να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβο του. Τι άλλα ελληνικά έργα μου το να χρησιμοποιήσουμε.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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλή σας ημέρα από το Ράδιο Άρτα στους 101,5 Στον τείχο θα στηθούμε και σήμερα Καμιά ωρίτσα Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Και όπως είπαμε θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε καμιά ματιά πίσω από καμιά είδηση αν μπορέσουμε να το κάνουμε, αν όχι, βοηθήστε στο 2681-4.060. 2681-4.060 για τι δικέ σα παρατηρήσει. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Ελλάδα, όπου ανάμεσα σε ποτάμια θρούμπες μάχες οι οποίες εξελίσσονται στην τηλεοπτική δημοκρατία για τις ε, περιφερειακές εκλογές πια μιλάμε τώρα πάει τρεις μήνες αυτή η ιστορία και βάλε λες και δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα στην Ελλάδα Πανηγυρίζει η Ουκρανία την έσους ο Βενιζέλος Φύγει ο Βενιζέλος και την έσους Η Ουκρανία Ιταλέπορη, ναι Κυρία μου και κυρία μου Να ενημερώσουμε βέβαια σήμερα την Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη Ότι να καθιερώσει την 5η Μαρτίου Σε Ευρωπαϊκή Εθνική Ορτή Αυτό θα κάνει μεθαύριο, μην μου στεναχωριέστε Όλα τα, δεν ξεχνάνε τίποτα τα παιδιά αυτή την ιστορία της ενομένης ΕΕ, Ευρώπης Ότι σαν σήμερα και, ε, Παλιά, παλιά, πολύ παλιά Το 1933 Είχε νικήσει η δημοκρατία Εκλέγοντας ε, Δημοκρατικότατα Με 52% το Χίτλερ Α, Κάπως έτσι Εξελίσσονται τα πράγματα και στην Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη Δημοκρατικά Βγαίνουν τα ναζιστάκια όλα αυτά Παλεύουν για unaware... να οδηγήσουν Να κάνουν όλους τους δρόμους Να οδηγήσουν στο Βερολίνο Ορίστε παρακαλώ Καλημέρα Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι, ναι να σε καλά Να είσαι καλά, καλά Έτσι όπω ακούστηκε, Με λαχτάρισες φίλε <laughs> Με λαχτάρισες, σου λέω να... Ναι έχει δίκιο Λοιπόν οι εποχές ε, Αναγκάζουν τη δημοκρατία Να βγάλει δημοκρατικά έναν Χίτλερ Πράγμα το οποίο το βλέπεις και Μπροστά σου εδώ πέρα Δηλαδή ε, με λίγα λόγια ας πούμε Η δημοκρατία κάνει τα πάντα Για να... Για να ξεπεταχθεί ένας Χίτλερ. Όσο για το Χίτλερ που με ρώτησε ότι δεν φαίνεται κανένα. που είπε ότι δεν βλέπουμε κανένα νέο Χίτλερ προσωπικά. <laughs> να δούμε τη φάτσα του. Μα είναι τόσοι πολλοί οι Χιτλερίσκοι που κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες Σε όλε τι χώρε. Ε, εμείς θα αναφερθούμε εδώ, στα δικά μας Για κοίτα γύρω σου. Κοίτα γύρω σου. Κοίτα ακόμη και τον γείτονά σου. Να δει πόσο Χιτλερίσκο είναι. Που σου χώνει τα σκουπίδια μέσα στη Μούρη Από εκεί και πέρα επειδή ο πολιτικός Είναι και καθρέφτης του ψηφοφόρου Τι διαφορετικό να περιμένεις Χιτλεράκια είναι όλοι αυτοί Και φτιάχνουν τις ατραπούς Για το Βερολίνο Λοιπόν βέβαια ε, αυτό, Τώρα εδώ δεν έχουμε Ξέρω εγώ ε, Λέμε τώρα Δεν έχουμε ναι ε, Να βρούμε από διοπομπέω όπως βρήκαν τότε Την κυβέρνηση της Γερμανίας στην οποία συμμετείχαν και οι Εβραίοι να, να κάνουμε πληθωρισμοί και όλα αυτά Για να οδηγηθούμε στη δημοκρατία της Βαϊμάρης Αλλά τώρα έχουμε Τη δημοκρατία του Άσε μην πω καλύτερα mm. Λοιπόν πρωί πρωί Οπότε Να μια ευκαιρία να καθεηρώσουν και μια εθνική ορτή Δηλαδή είναι τέτοια η δημοκρατία Στην Ευρώπη ε, Παράδειγμα ρεξ παιδί μου Εκεί οι ουκανολόγοι τώρα που σου κάνουν οι αναλύσεις Έτσι στην Ουκρανία, ο Γιαννουτσούκ, πώς τον λένε, ο Γιαννούτσεκ, που τον κυνηγήσαν, που φύγε εκεί πέρα, ήταν δημοκρατικά εκλεγμένος. Τι κάνω λάθος. Ο Ουκρανικός λαός τον έβγαλε. Όχι, αποφάσισαν κάποιοι, επειδή δεν γούσταρε να οδηγήσει στο Βερολίνο την... Δεν λέμε τώρα, ξέρω αν ήταν μπουμπούκι ή όχι ο Γιαννούτσεκ, πώ τον λένε. Και κάμναν επανάσταση. Και κάμναν επανάσταση, κυβέρνηση. Τίποτα, χωρί εκλογέ, τίποτα, κάνανε επανάσταση. Και αυτή την κυβέρνηση, η οποία αποδεδειγμένα απαρτίζεται από ε, ναζιστέ, την αναγνώρισε σύσσωμο ειδήσει, μεταξύ τη οποία βέβαια και η Ενωμένη Ευρώπη, αυτό έλειπε δά, να μην αναγνωρίσει του ναζιστέ η Ενωμένη Ευρώπη, γράφοντα στα παλαιότερα των υποδημάτων τη την δημοκρατική ψήφο του κρανικού λαού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ή κάμιο λάθο. Αφήνουμε στην πάντα ότι έτρεξε ο αντιπρόεδρος της ΕΕ, κύριος Βενιζέλος, να τους πει παιδιά εδώ είμαστε εμείς, θα σας βοηθήσουμε με την είπε, με την οικονομική τεχνογνωσία να σωθείτε Ναι σου λέω, να πούμε το χρυσό τέρας και όλα αυτά τα, τα, τα τέρατα <κυρίζει> με τα οποία το μόνο, για το μόνο, το μόνο με το οποίο ασχολούνται είναι στο να, να οδηγούν ε, στη δυστυχία εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους <Κι> και επειδή δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ιταλία, στην Βουλγαρία στη Ρουμανία, στην Πολωνία στην Ουκρανία, να μιλάμε μόνο εδώ για το δικό μας το βρακί το οποίο θέλει πλήσιμο καλό πλήσιμο <Κι> θέλει... ας, ας μείνουμε σε αυτό λοιπόν, ας μείνουμε στους δικούς μας οι οποίοι δεν έχουν φάρμακα τους δικούς μας γονείς οι οποίοι δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους και άσε τώρα τη λύση που θα μου δώσει ο καλλικρατικός ε, δήμαρχος που θα εκλεγεί στο λισαλέο αγώνα που γίνεται σε περιφέρειες και ε, δήμους ξέρω εγώ πως λέγονται με χαρακτηρισμένες αυτές τις εκλογές για πρώτη φορά της, ε, στην ιστορία ως τις εκλογές των σκουπιδιών το λόγο τον ξέρετε καλύτερα από μας βέβαια mm -hmm. Τη λισαλέα μάχη η οποία δίνεται μέσα ε, στα οικόπεδα τα οποία απέκτησε ο Φούχτελ Σε δήμους και περιφέρειες mm -hmm. Να γίνουν τα εργοστάσια Από και εκμετάλλευσης σκουπιδιών mm -hmm. Οπότε λοιπόν τώρα χαιρέτα στον τον Πλάτανο και Κολεόν Καρτέρι που κάθε σωτήρας που βγαίνει mm -hmm. Να σου αλλάξει την περιοχή Να σου κάνει την πόλη ναι, στην κάνει την πόλη Μουσική Δεύτερο παράδεισο Ας τα αυτά τώρα είναι για την τηλεοπτική δημοκρατία Μια τηλεοπτική δημοκρατία Που όπως βλέπεις Όχι απλώς κυβερνάει χρόνια τώρα Δημιουργεί και κόμματα Για να Να, να σε σώσουν α, Παράδειγμα α πούμε το ποτάμι Του κυρίου Θεοδωράκη Ο οποίος κύριος Θεοδωράκης Μπορείς να παρακαλώ Έτσι είναι όπως τα λες φίλοι Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν είναι δημοκρατικά εκλεγμένος κάποιος Το θέμα είναι ε, να, να βάλει και αυτό στο... Να στρώσει το δρόμο για το βερολίνο κανονικά Εξάλλου και στο Αρθράκι χθες, προχθές, αντιπαραπροχθές Τονίσαμε ότι στην Ευρώπη πια δεν έχει σημασία τι δηλώνει, Το τι είσαι πάει ξέχνατο, το τι δηλώνει είναι Αν δηλώνει αριστερός, αν δηλώνεις ναζιστής, αν δηλώνει σοσιαλιστής αν δηλώνεις, ε, οτιδήποτε. Το θέμα είναι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν στο Βερολίνο Αυτή είναι η ιστορία της ενομένης Ευρώπης Αυτή είναι η Ενωμένη Ευρώπη Και είναι η Ενωμένη Ευρώπη και η Ευρώπη των Λαγών Όπως μας λέει και ο φίλος μας, ορίστε παρακαλώ Δεν κατάλαβα Μ. Μ. α, α. α, α. Δεν, μπέρ, δεν έχω πιει καφέ ακόμα <laughs> Έλα, <για. laughs> Μα μου λες να σου πω κάτι τώρα Έτσι όπως μου το λες να πούμε, με τρόμα Παπα πολύ τρομάρα παίρνω σήμερα Δεν μου αρέσει η κατάσταση <laughs> <laughs> Το έχουμε τονίσει επανειλημμένος είμαστε, Είμασταν και είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο Η οποία διαθέτει... Ε, Κατοίκου, πώ να του πούμε, δεν μπορούμε να του πούμε Έλληνε. Ξέρω, κάπω πρέπει να του πούμε, οι οποίοι καταφέρονται εναντίον των Ελλήνων, των συμπατριωτών του. Το έχουμε πει 15 εκατομμύρια φορέ. Συνέδρια, επιδοτούμενα, αναλύσει, καθηγητάδε, φοιτητάδε, ε, κοινωνιολόγοι να αποδείξουν όλοι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν Έλληνε. Τα έχουμε πει αυτά. Μάλια σε γλώσσα μα τώρα, πόσε φορέ να τα πούμε ακόμα. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές Όπως έχουμε πει και πέντε δισεκατομμύρια φορές Ότι πρέπει να μπει Σε ένα μαντρί Μεγάλο μικρό μαντρί Γιατί αν δεν είσαι στο μαντρί Και πεις κάτι Παπ αμέσως θα σου βάλει ο άλλος την ταμπέλα Τούτου εδώ είναι οι αναρχουάπλοιτους Ο άλλος είναι Σιριζέος Ο άλλος είναι φασίστας Τακ τακ τακ, τακ σου βάζουν μια ταμπέλα Λοιπόν Εξάλλου άμα θες να δεις και την δική μου προσωπική σκέψη μπε στο site του τοίχου και διάβασε το σκεπτόμενος Για να... να πάρεις και μια μυρουδιά Το θέμα λοιπόν το τονίσαμε και το ξανατονίζουμε Είναι το πόσο μαλάκας είσαι σε αυτή την κοινωνία Έτσι όπως τα ακούς τώρα πρωί-πρωί Και ειδικά να είσαι και δόκτορας Δηλαδή να έχει ο μπαμπάς Με τον του να σπουδάσει σε καναπαρίτζι Λοιπόν καταλαβαίνεις τώρα γιατί μεταπτυχιακά και τι δοκτωριλίκια μιλάμε Να κάνεις και μια ανάλυση Λοιπόν γιατί η μπότσκα τη Βαλαόρα, όπως είχαμε πει τότε Δεν μπορεί να ε, επικονιαστεί με το κεράσι Βέρειας Και ξαφνικά ξέρεις πως ανοίγει τις αγκαλιές ο ΣΥΡΙΖΑ Να σε κάνει μέχρι και βουλευτή Του λέγε με τσακαλωτό Πες με όπως θέλεις Τέλο πάντων τα είπαμε αυτά παιδιά μην κουράζεστε Τα έχουμε μα τα η κατάσταση είναι τελειωμένη, είναι τελειωμένη η κατάσταση. Η ενωμένη ναζιστική Ευρώπη θα κάνει τα κόλπα τους, θα, θα κάνει τα κόλπα της. Απλά εκείνο που δεν βάζουν στο μυαλό τους οι, οι λεγόμενοι, πες τους, εντάξει, οι βολεμένοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι μόλις ξυπνήσουν ένα πρωί, λίγαν συντόμως, έτσι, θα ξυπνήσουν ένα πρωί και τους πουν, ρε τι θέλετε εσείς, 1500 ευρώ, πάρτε να τσιμπάτε δυο κατ' σταρικά και ρε και κάνετε τούμπεκι. Τι θα κάνουν, θα βγούνε με τους συνδικάλες έξω να τους κάνουν ντάτσι ντάτσι Αυτό το βάλαμε ένα εκατομμύριο φορές το ερώτημα Και δεν είναι ερώτημα, είναι προφητεία Παρακαλώ Α μπράβο, έτσι μπράβο ναι. Κοντά σημάτω ενιαίο μισθολόγιο, αλλά δεν είναι αυτό το πραγματικό ενιαίο μισθολόγιο δεν πρόκειται για προφητεία Αγαπητέ μου φίλε Διότι εμείς δεν είμεθα ούτε ασκητές Ούτε πάτερ παστίτσι Λοιπόν Είμεθα άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν την πραγματικότητα Μια πραγματικότητα η οποία δεν ακουμπάει Στα 1500 εγώ και 1300 εγώ Χρύστη Και θα ρίξουν Αγγελωτό και θα χαμογελάνε όλοι Λαγιά Έλαγιά <Λάγια> <Λάγια> <Λάγια> Έτσι θα τον βάλουν Εκεί που λες θα τον βάλουν τον Αγγιλωτό Λοιπόν, δεν είναι θέμα προφητείας μεγάλε Είναι θέμα απλής λογικής Λοιπόν, ποια Ευρώπη Πότε ενδιαφετά έχουμε πει Πέντε δισεκατομμύρια φορέ. Πότε ενδιαφέρθηκε σύμμαχος για σένα Για τον Έλληνα μιλάμε τώρα Δεν ξέρω τι κάνανε μεταξύ τους οι άλλοι Λοιπόν, για τον Έλληνα Δείξε μας μια στην ιστορική διαδρομή των 200 χρόνων Μία στιγμή Μία, μία, μία στιγμή Που ενδιαφέρθηκε σύμμαχος Σύμμαχος για την Ελλάδα Για αυτή την χώρα που δημιουργήθηκε τέλο πάντων Λοιπόν, δείξε μας μία ιστορική στιγμή Ξαφνικά τώρα θα με πεις εμένα ο Αλέξης Η Δούρου και οι άλλοι Φιλαράκια, καλά τώρα μιλάμε λοιπόν, ότι θα ζήσω σε μια Ευρώπη Ποια Ευρώπη των λαών Φυσικά θα ζήσεις σε μια Ευρώπη των λαών υποταγμένη στην πότα την νεογερμανική πότα και από πίσω ξέρεις ποιοι είναι οι γνωστοί που δίναν και τα πετρέλαια και το χάλιβα στον αδερφοποιτό του το Χίτλερ, οι γνωστοί δημοκράτες τα γνωρίζεις καλύτερα από μάς αυτά έτσι λοιπόν μεγάλε τώρα κάνε λίγο κράτη να πούμε γιατί τελικά πάλι δεν τα βρήκε η Τρόικα δεν τα βρήκε η Τρόικα στα νούμερα με την Τράπεζα τη Ελλάδα. Οπότε είπαν στον Προβόπουλο ε, να, τα, να βρουν οι ίδιε οι των τραπεζών τα 6 δι που έχουν κενό. Γιατί τι να κάνουμε, Ρε Παδίδι, έχουν 6 δι κενό οι τράπεζε. Ποσό βέβαια ενδιαφέρει Πρωβόπουλου, τρόικες το ότι το τονίζω, εγώ εκεί δεν θα κουραστώ να το λέω. Ένα καρκινοπαθή σήμερα δεν μπορεί να βρει τρόπο να κάνει τη χημειοθεραπεία του. Διότι ο πολιτικός προϊστάμενος τη υγείας, όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, πριν 5-6 μέρε, 10 βαριά, μα είπε ότι ο καρκινοπαθής δεν είναι έκτακτο περιστατικό. Μόνο όταν είναι στο τελευταίο στάδιο. Τον παίρνουμε, τον μπουζουριάζουμε για να τον βάλουμε στη σακούλα. Αυτά λοιπόν, να πάμε να βρουν 6 δις. Κατάλαβες, και φυσικά... Ξέχνα τώρα το τι σου λέγει, Α το τι σου λέγει ο Ανδρέου, ότι από τον Απρίλιο του 2011 θα ήσουν στις αγορές και ο Προβόπουλος σου τόνιζε από το 2011, υπάρχουν δηλώσεις για αυτά τα πράγματα. Ο... <coughs> Παπα, έρχεται η ανάπτυξη. Και μετά μας είπε το 2012 και μετά μας είπε το 2013 και μετά τώρα μας λέει το 2014. Ξέχνα τα αυτά λοιπόν. Ε, η Τρόικα σου λέει άσε τώρα Αστα ξε... τώρα τα 2014 που μας λέει Προβόπουλε. Κοίτας το 2016, ποιο 2016. Ξέχνα αυτά Λοιπόν Πέντε χρόνια κατοχή είχες Με τα tanks Και με τις σφαίρες Εδώ η κατοχή μπροστά δεν έχει Χρονικό όριο Ότι γουστάρουν Θα κάνουν Και όπου γουστάρουν θα το κάνουν Γι' αυτό λοιπόν Επειδή γίνεται έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία θα πάει και ο πρόεδρος Ε δεν θα πάει ο πρόεδρος της ΕΕ Για τον Αντώνη σας μιλάω Λοιπόν ε, φε, Διότι Διότι Δεν γίνεται να μηνύσαμε τον Άτο και την ΕΕ Τώρα τι να κάνει ε, Προχτές είχε βγει ο καλυμένος ο Αντώνης Και μα είπε ότι θα μα μειώσουν τι τιμέ Στο φυσικό αέριο Διότι έκανε συμφωνία με τη Ρωσία Αλλά και ξέρετε γίνεται ένας γενικό χαμός Με τη Ρωσία με τα αέρια και τα. Μη στεναχωριέσαι, Μωρέ. Καθιερώσουμε γιορτή κούλουμων ε, στην Ελλάδα και να κάνουμε εδώ τι κάνουν οι δήμαρχοι Αρτέων. Α τους του Έλληνε, καταλαβαίνει για παραγωγή μεθανίου φασόλια. Οπότε θα εξοικονομήσουμε το αέριο. Έλα τώρα, μη μου να... Με αυτού έχει να κάνεις μεγάλε. Με καρικατούρε οι οποίε είναι υποταγμένε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο σχέδιο Ευρώπη. Προσωπικά το συμπληρώνουμε στο ναζιστικό σχέδιο Ευρώπη. Τι να κάνω κι εγώ που λες Ελληνάρα μου στήθηκα να πούμε στην τηλεοπτική δημοκρατία έπρεπε να δω θα παρουσιάζω ο τον Δοράκης, τους πως είπε τους αμόλυντους που είναι στην πολιτική χωρίς παρελθόν ναι, παρουσία σε κόσμο και κοσμάκι Και εγώ τώρα να ξέρεις δηλαδή Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα Θα περιμένω να με σώσει ο κύριος Δήμου Καταρχάς Και ο κύριος Τέλογλου Οι οποίοι δεν έχουν κανένα παρελθόν Στην πολιτική Οπότε λοιπόν μεγάλε Ο Θεοδωράκης Είναι μια κίνηση η οποία έλειπε Από, την, από το χώρο ε, το τι, τι πολιτική τηλεορασόπληκτος θα μαζέψει Είναι άλλο πράγμα Λοιπόν θα μου πεις και οι πολιτική τι κάνουνε Τίποτα Χειρότερα από, από αυτέ τι καταστάσεις Οπότε λοιπόν επειδή έχει μεγάλη προβολή ε, Θα μαζέψει πάρα πολύ κόλτε, Πάρα πολύ κόλτε. Και τουλάχιστον εμείς τώρα που αγωνιούμε για το αύριο Να κάτσουμε στην... Ε, τη γωνία, να περιμένουμε να μας σώσει τόσο ο κύριος ε, Δήμου όσο και ο κύριος Τέλογλου. Λοιπόν στην παρουσίαση που έκανε ο κύριος ε, Θεοδωράκη ο κύριος Θεοδωράκης λοιπόν ε, από ό,τι διαπιστώσαμε στα ποτάμια πια ε, ευδοκιμούν και οι σουπιέ, Δεν ξέρω αν με συλλήβει. Στα ποτάμια ευδοκιμούν και οι σουπιές οι οποίες δεν έχουν πολιτικό παρελθόν Πόσο για το σήμα του κόμματος σου θυμίζει ένα καλλιτεχνικό ευρώ ή κάνω λάθος Ω, να μας πεις τίποτε όχι Λοιπόν Ευδοκιμούν λοιπόν και οι σουπιέ στα ποτάμια του Θεοδωράκη ο οποίος ο οποίος Δημιούργησε το κόμμα του, καλά έκανε ο άνθρωπο. Σε πλέρια τηλεοπτική δημοκρατία ζούμε. Ό,τι μα γουστάρει, κάνουμε λοιπόν. Εξάλλου, αυτή η αυθαιρεσία την έφαγε και τη δημοκρατία. Λοιπόν, μα παρουσίασε ε, τι ποταμίσχε σουπιέ εκεί πέρα. Αλλά, αλλά για την ε, κατεβαίνοντα να διεκδικήσει την δημοκρατική ψήφο των πολιτών, φυσικά και δεν πήρε καμία θέση σε θέματα τα οποία κάποιου, όλου, του μισού, του λίγου, του πολλού. Μπορεί να τους ενδιαφέρουν, α πούμε, για τα οικονομικά, για την ε, εθνική ασφάλεια, για την εθνική αξιοπρέπεια, για τη, τη διάφορα. Τη, ξέρω εγώ τι κάνει η πολιτική, εκτός από το να χαργεντίζεται με τους αυτιάδες κάθε πρωί στη τηλεόραση. Παρακαλώ. Yeah. Μην μασάτε άλλο τα ραμαπλάκα, μα πλάκα μας κάνουν σου λέω. Μιλάνε για εθνικό σχέδιο. Τη στιγμή να πούμε που ε, χωρί Ευρώπη δεν κάνουμε, να σα θυμίσουμε βέβαια. Αν σα το θυμίζουμε εμεί, μην ξεχνάτε, δεν πέρασαν 20 ημέρε που απεργάζεται σχέδιο γερουσία ο Σαμαράς με τον ε, Βενιζέλ. Το, το σχέδιο να έχει γερουσία η Ελλάδα. Γιατί να έχει γερουσία η Ελλάδα, τι είναι η Ελλάδα. Ομόσπονδα κράτη όπως είναι η Αμερική Ξέρω εγώ Συ γιατί λες ποια εθνικά, Για ποια εθνικά σχέδια μας μιλάνε Και για ποιες αποφάσεις Και για ποιους Και για τον ένα Προχώρα λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Αυτή είναι Η πολιτική στην Ελλάδα Διότι ο αγώνας που, κάνουνε, που κάνανε Έχει ευωδοθεί φυσικά για την, ε, τραπε, για την ε, τραπεζική ένωση Τα είχαμε πει αυτά Και φαίνεται ότι προχωράει Ορίστε παρακαλώ Ναι, γιατί Γιατί; γιατί. Α, τώρα περίμενε, περίμενε Και αυτό δεν είναι τίποτα Ναι, ναι, ναι Ναι, καλά τώρα Έλα, για, να μας κάνουν κόμματα Στηρίξαμε οποιαδήποτε κατάσταση Οποιαδήποτε κατάσταση στηρίξαμε Για τη λαϊλασία και για το σφάξιμο αυτού του λαού Για τους δημοσιογράφους που είπες, αγαπητέ φίλε Και ξαφνικά βλέποντας ότι πρέπει να μαντρώσουμε κι άλλο κόσμο Επειδή τα πακέτα είναι Τεραστίων διαστάσεων και κυκλοφορεί το χρήμα με τα, τσου, τα τσουβάλια, με του φορτωτέ. Κυκλοφορεί, no, δημιουργούν κόμματα από κόμματα και ό,τι γουστάρουν. Εξάλλου, την προσωπική μου άποψη δεν τη λέω τώρα, την έχω πει εδώ και τέσσερα χρόνια. Λοιπόν, ότι το σχέδιο είναι η προχωράει κανονικά και μάλιστα ε, το νούμερο δεν θυμάμαι, είχαν διαθέσει τότε για την δημιουργία 180-190 κομμάτων στη UGO γύρω στα 700 εκατομμύρια δολάρια, εδώ μιλάμε για πολλά δις έτσι. μιλάμε για πολλά δις τα οποία διατίθενται και εάν έχεις και το πάτημα αν έχεις και την εικόνα της τηλεοπτικής δημοκρατίας είσαι καλοδεχούμενος να σταχώσουν να κάνεις κόμμα λοιπόν. βέβαια λέγαμε ότι μετά την, τραπε... την τραπεζική ένωση και την πολιτική τα είχαμε πει αυτά από πότε τα είχε ζητήσει η κυρία Μέρκελ προχωράνε η Ευρώπη των λαγών όλα αυτά τώρα λοιπόν έχουμε και την Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, μεγάλε Λοιπόν ε, Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη Όλα πια γίνονται ευρωπαϊκά Όριστα Βάσταγαν Βάσταγαν Έγινε, γι'α Βάσταγαν, πόσο θα βαστήξεις ακόμη, νομίζει. Λοιπόν, έχουμε Θέματα του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ ε, συζητήθηκαν στη σύσκεψη που έγινε στις Βρυξέλλες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη δημιουργία ευρωπαϊκής ισαγγελικής αρχής. <Το> Θα θυμόσαστε <και> πριν ένα μήνα περίπου λοιπόν για το τι η Ευρώπη θεωρούσε πια εχθρούς της δημοκρατίας έτσι και τους έβαζε σε ένα μαντρί για να τους κυνηγάνε ε, στις χώρες μέλη αυτούς οι οποίοι είχαν αντίθετη άποψη με τους ευρωπαϊστές έτσι λέγονται τώρα οι ναζίστες λέγονται ναζιστές διότι έχουν και ταμπέλες ρε παιδί μου ο ναζιστής ήταν ναζιστής Ήξερε ότι ο Χίμλερ ήταν ναζιστής Άμα τώρα άλλο έχει και μια ταμπέλα στο κεφάλι αριστερό, δεν μπορεί να τον πεις να Ναζιστή. Όμω το Ευρωπαϊστή του πάει καλύτερα. Λοιπόν, Ότι αυτοί είναι μυσαλόδοξοι λοιπόν οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη με την Ευρώπη, είναι, είναι, είναι και πρέπει να πνιγούνε τη γενέση τους Οπότε λοιπόν, Ελληνάρα μου, τώρα με την, την ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, πράγματα στα οποία φυσικά. Και δεν θα πει όχι... Ε, το, όχι απλώς το κράτος μέλος ε, η πρό, Ο πρόεδρος, η πρόεδρος χώρα αυτή τη στιγμή <Κι> Καταλαβαίνεις το τι έρχεται Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα Εκεί που θα το νιώσουν στο πετσί τους Σου είπα είναι τη μέρα που θα ξυπνήσουν Και θα δουν το μιστολόγιό τους Να είναι δέκα φορές κάτω Εκεί θα τρελαθούν όλοι <Κι> Όπω λέγαμε πριν ε, Καμιά δεκαριά μέρες το Βερολίνο ε, είχε αρνηθεί να αποζημιώσει τους Ισραηλίτες της Θεσσαλονίκης για τις γερμανικές θηριωδίες θα το θυμόσαστε τους εξαίρεσε διότι ό,τι σφάξανε στην Ελλάδα οι, οι Γερμανοί στο, στο γεωσύστημα που αποκαλείται Ελλάδα όπω μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ε, δεν είναι θηριωδία μέχρι και τους Ισραηλίτες της Θεσσαλονίκη αρνήθηκαν να, απο, να αποζημιώσουν όμως εδώ δεν έχουν να κάνουν με τους κατοίκους του Δίστομου όσους αγώνες κι αν έκανε ο Αργύρης ή του Κομμένου ή, ή των Καλαβρίτων και άλλων σφαγμένων περιοχών δεν έχουν να κάνουν με άλλη ιστορία το Εβραϊκό Παγκόσμιο Κογκρέσο <coughs> δεν το αφήνει το θέμα έτσι αρχίζει χοντρές πιέσεις και ερωτήματα για την εξαίρεση των Ισραηλιτών της Θεσσαλονίκης από τις αποζημιώσεις <Το> την πιέζει τη Γερμανία για τις αποζημιώσεις λοιπόν των Εβραίων της Θεσσαλονίκης οπότε ε, και θα καταλήξουν ε, μην ε, σκάς σε συμφωνία διότι δεν μπορεί να αρνηθεί το Βερολίνο αυτές τις πιέσεις δεν ξέρω με συλλίβεις έτσι απλά οι Γερμανοί ε, σε αυτό το γεωσύστημα επειδή κάναν ό,τι γουστάρανε από το 40, 41 και μετά ορίστε παρακαλώ μισκά θα βρουν μια φόρμουλα δεν θα τους αποζημιώσουν ε, πρα, ως Έλληνες ε, πολίτες τους Εβραίους της Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. θα βρουν μια άλλη φόρμουλα θα το ονομάσουν κάπως γιατί ε, νομικά μετά μπορεί να ε, αυτό που απέριψε ο Βενιζέλος να το στηρίξουν και να να αποζημιωθούν και οι κάτοικοι πολλών περιοχών στην Ελλάδα με, από τις θηριωδίες των ναζιστών αλλά μη σκας, θα βρουν μια φόρμουλα, πάντα βρίσκουν μια φόρμουλα Εδώ σου ονόμασαν τους φόρους που σου κατα... καταστήσανε, όχι φτωχό, πεθαμένο Φόρους, ξέρω εγώ, αλληλεγγύη και πατριωτικούς Δεν θα βρουν τώρα όνομα για τους ευ... Έλα παρακαλώ Πα, δεν νομίζω, ότι του ρίχνες. αυτή ήταν Μα, λες, α. Κάτι, ναι, κάτι Α, Α, Α, Ατύχημα τουριστικό στο Auschwitz <γίλω> Μπράβο, κάπως έτσι ναι, έτσι μπράβο ναι, ναι ναι ναι ναι έτσι μπράβο ναι <γίλω> <γίλω> σωστός, σωστός ναι, σωστό με αρέσει, γράψε καλά με αρέσει που βοηθάτε βέβαια. βέβαια θα βρουν ένα κόλπο εκεί ότι είχαν, τους είχαν πάει εκδρομή στο Auschwitz να δουν τα αξιοθέατα εκεί πέρα λοιπόν και έγινε ε, τουριστικό ατύχημα Κάτι θα βρουν μισκάς, πάντα βρίσκουν αυτοί Το θέμα είναι να είσαι μαζί τους Πάντα βρίσκουνε Οπότε λοιπόν μισκά. Μη Διότι μην ξεχνάς ότι σήμερα Σήμερα πέντε του μηνός έχουμε αναφερθεί Εκτενώς στην επίσκεψη Του Γκάουκ Στους Λυγκιάδες λοιπόν Όπου μαζί με, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Θα πατήσουν το αίμα Με τι αρβίλε τους Το αίμα που χύσανε οι μπαμπάδες Εκεί του Γκάουκ και τον άλλον στους Λυγιάδες μετά όμως πρόσεξε πιθανότατα ο πρόεδρας ο Γκάουκ να συναντηθεί με τους Ισραηλίτες τη Θεσσαλονίκη να είδες πως δένουν οι ειδήσει μεταξύ τους λοιπόν βέβαια εδώ πέρα το θέμα θα αρχίσει να μυρίζει έτσι διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά καλύτερα από μας, ότι τον Μακελάρη της Θεσσαλονίκη τον Μέρτεν τον αθώωσε οι ελληνικοί, τον είχαν τσιμπήσει εδώ, τον είχαν μέσα στα μπουντρούμια Τον αθώωσε η ελληνική κυβέρνησης του τότε Καραμανλέος Και μάλιστα πήρε και αποζημίωση για όσο καιρό ήταν κλεισμένο στι φυλακές Λοιπόν θα αρχίσει να μυρίζει, θα μου πεις ποιος θα τα σκαλίσει και ποιος θα τα προβάλει Σε πρωτοσέλιδα ή στην τηλεόραση, τα κανάλια ή οι εφημερίδες Ξέρω εγώ ρε παιδί μου τι να σου πω τώρα, ορίστε Μάλιστα Σωστό Μ' άρεσε η άποψή σου τηλεακροατή μου Να σου πω εγώ μου λέει ο τηλεακροατής πις θα τα βγάλει η Ίδια η Γερμανία θα τα βγάλει Για να αποδείξει στους Έλληνες Ότι η εμπλοκή των αποζημιώσεων Ήτανε Από υποτακτικούς τύπου Καραμανλέα και υπουργών του Και τι να σου πω Είναι μια άποψη αυτή την οποία μα, Σέβομαι φυσικά Λοιπόν α, δε, Δεν αποκλείεται να γίνει έτσι Πάντω ε, ε, γεγονός, γεγονός είναι ότι τον ε, Μέρτεν όχι απλώς τον αθωώσανε, τον αποζημιώσανε κιόλας. Οπότε τι να σου πω. Εμείς εδώ τώρα συνεχίζουμε να έχουμε πλάκα Χάθηκαν λέει 100 εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΑΕ Χρήματα τα οποία είχαν πληρώσει οι ασφαλισμένοι κάθε μήνα Για το ανάλογο ταμείο που επέβαλε η κυβέρνηση Κατέθεσε μήνες η Σεβέ στον ΟΑΕΔ αφού από τα 111 εκατομμύρια που πληρώθηκαν για το Ταμείο Ανεργίας Ελεύθερων Επαγγελματιών με συγχωρείτε του ΑΕΔ υπάρχουν μόνο τα 12 Δεν λες πάλι καλά που υπάρχουν μόνο τα 12 Δεν λες πάλι καλά που υπάρχουν μόνο τα 12 Παρά ένα 100 φάγαν μωρέ Εντάξει να μου Εντάξει Όμως κυρία μου και κυριέ μου αυτού θα πιάσουν Όχι φυσικά Πήγε λοιπόν Καλά η παιδούλα τι πήγε, πήγε να... Έχασε την ταυτότητα μάλλον Μια κυρία 80 ετών Και πήγε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα Να πάρει καινούργια ταυτότητα Και τη συνέλαβαν τη η κυρία Διότι είχε λέει παλιά χρέη στο ΤΕΒΕ Το χρέος όταν ξεκίνησε Ήταν ενό μήνα δηλαδή 900 ευρώ Και με τις προσαυξήσεις έφτασε στα 5000 ευρώ Και είχε γίνει και δίκη ερήμην Και είχε φάει φυλάκιση 10 μηνών Ωραία τι άλλο θέλετε ρε Δουλεύει ρε ο κράτος ρε Δουλεύει ρε ορίστε Μπράβο Όχι αφέ Δεν τα Α Σε αυτό ναι συμφωνώ Θα κάνω πρόθεση <laughs> Έκειται έτσι σωστός, σωστός. Έτσι, έτσι σωστός Μ' αρέσει ο πραγματικός εδώ ο Ελινάρας Ο οποίος λέει Μήναν λέει 12 εκατομμύρια Να συσταθεί η επιτροπή αμέσως, λέει Γιατί μήναν και από τα 12 εκατομμύρια Δεν σου λέω τώρα 80 χρονών από με τη βουτήξανε Γιατί πριν κάμια Πόσα χρόνια ποιος ξέρει πόσα χρόνια πριν Είχε αφήσει 900 ευρώ χρέος το οποίο έγινε 5.000 Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Μην να... να... με... με τρελαίνεις Μην με τρελαίνεις Λοιπόν Αααα Έχουμε τώρα αγώνα Η Ελλάδα πρέπει να γίνει κόμβος logistics Για να έχουν μικρότερο κόστος μεταφοράς οι πολιεθνικές Καταθέτουμε άμεσα νομοσχέδιο Λοιπόν ε... Και για άλλα επιχειρηματικά πάρκα που θα επιδοτηθούν με fast track διαδικασίες Για να έχουν τουλάχιστον το καθένα logistics από αυτά 500 τετραγωνικά μέτρα, 500 τετραγωνικά μέτρα έκταση Τι λες ρε παιδί Αυτά είναι ρε παιδι. Αυτή είναι η ανάπτυξη κατάλαβες Η ανάπτυξη είναι να σε αποθήκη ή γκαρσόνη Για καμιά παραγωγή τίποτα Τα έχουμε πει για τα logistics Τα έχουμε πει Τα έχουμε μάτα ξανά, Τι να πούμε Τι να πούμε Αλλάξαν οι κερίοι Μάλλον εμεί δεν έχουμε χπάρει χαμπάρι τίποτα Οι κάτοικοι τη Γάβδου, οι οποίοι έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα καταστροφής Του χημικών τη Συρίας που θα γίνει στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο γενικά, αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στι ευρωεκλογέ αφού η Ενωμένη Ευρώπη του αντιμετωπίζει ω βόθρο του πολιτισμού τη. Έχουν άδικο τώρα οι κάτοικοι τη Γάβδου. Θα μου πει ποιο του λογαριάζει. Ούτε καμιά δεν είναι. Φαντάζεσαι όμως να ήταν 10 εκατομμύρια Αυτό το έγκλημα που πάνε να κάνουν εκεί κάτω με τα, με τα χημικά Στη Μεσόγειο Κι όμως κυρία μου και κυριέ μου Δεν τους ενοχλεί τίποτα και κανένας Λοιπόν Διότι η αλητία, Η αλητία δεν έχει Δεν έχει ορί, Ορίστε Θα φωνάξει την ώρα που να βάλουμε να φωνάξει Έτσι Δια Έτσι που Η Greenpeace και κάτι πράσινοι οικολόγοι Και κίτρινες μολόχες Θα φωνάξουν την ώρα που θα θα, θα θα τους βάλουμε να φωνάξουν Οι άλλες οι ώρες είναι που κάνουμε τη δουλειά μας Λοιπόν, εκείνη την ώρα θα φωνάξει η Greenpeace φίλε και κάτι μπότσκες πράσινε και κάτι τέτοια κόλπα. Μη μου τώρα να Θυμάμαι πριν χρόνια να πούμε τι αγκαλιέ και τα φελιά τη Βασούλα Παπανδρέου μπροστά στο Παναθηναϊκό Στάδιο για κάτι φράγματα και κάτι τέτοια με την Greenpeace. Ναι. Οπότε λοιπόν, αν γινόμασταν όλοι κάτι κάτοικοι τη Γάβδου αυτή τη στιγμή και του λέγαμε μα τι μα λέτε ρε σωτήρες. Εδώ μα σκοτώνετε. Θα υπήρχε. τουλάχιστον θα λέγαμε να όχι ρε αδερφέ. Διότι όπως λέγαμε η αλήθεια τους δεν έχει όριο Προκλήθηκε σάλλος Κοίταξε παρακαλώ ορίστε Ναι Ναι Γιατί είναι Δημοκράτε. Πολύ σωστά το Πολύ σωστά το λες Λοιπόν, σου λένε αυτή τη στιγμή μου χρωστά τόσα δισεκατομμύρια από το πουθενά. Είναι το ίδιο ο ίδιο θάνατο με τα τοξικά που ρίχνουν και κάθεται και τρέχουνε να του ψηφίσουν δημοκρατικά. Κατάλαβε. Ε, τι να σου πω τώρα, αυτή η παράνοια δεν είναι πουθενά. Δεν δένει αυτή η παράνοια. Οπότε λοιπόν, μετά το σάλο που λες που προκλήθηκε για τη διαγραφή προεκλογικά κακουργημάτων σε αναθε... για του δημάρχου που λέγαμε προχθέ σε αναρθήσει δημοσίων έργων. Ο Μιχελάκη αποφάσισε Αυτή την ντροπολογία Πραγματικά ντροπολογία Λοιπόν Να την αποσύρει έτσι, Αλλά θα την επανακατεθέσει Σε προσεχές νομοσχέδιο Ακούς ψώνει και, καλά, ψώνει και καλά Τα δικά τους παιδιά πρέπει να τα αθωώσουν Κλέφτες Πρέπει να τους αθωώσουν όλους Βέβαια μέσα σε αυτά όλα Επαναλαμβάνω ότι Εδώ και πόσο ένα μήνα η, αυτή η λίστα με του, το όνομά του Πετροπουλάκη πως το λέγανε με τους 75 Δημάρχου Λαμόγια δεν κυκλοφορεί διότι σίγουρα οι περισσότεροι από αυτού θα είναι και υποψήφοι για τις καινούργιες καλλικρατικέ. Yeah. Yeah. Είμαστε πρόεδροι στην Ευρώπη ΕΕ, μεγάλη τέλος ο, προ, ο υπουργός Μανιάτης θα προσδιορίσει Ποιε χώρες θα την καλλι... ή θα επιτρέπουν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων ανεξάρτητα από την... Πα, πα, πα, πα. Αυτά τώρα είναι θέματα σοβαρά, αλλά περνάνε στα ψηλά διότι αφενός μεν έχουν χοντρή κονόμα για τους ημέτερους, αφετέρου λοιπόν περνάνε και κάνουν τα κόλπα τους οι, οι πραγματικοί κυβερνόντες δηλαδή, τα κόλπα του οι πριν ξεκινήσει η η διαδικασία πώλησης του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος η κινέζικη εταιρεία του του έχουν γραμμένο κανονικά η οποία ενδιαφέρεται διοργανώνει συνέντευξη τύπου αύριο με θέμα την αγορά του αεροδρομίου πριν ξεκινήσει καν η διαδικασία πριν κατάλαβες πριν καν λοιπόν η μάλιστα Ποζάρει η Όλγα μα, η Κεφαλογιάννη, γιατί να τη φωτογραφήσει ο Φουχτελάκο στο Βερολίνο. Είναι η κοπέλα. Oh, no. Ναι, πήγε η κοπέλα στο Βερολίνο, κάθεται ποδήλατα με το φούχτελ. Κρίμα το ποδήλατο. Λοιπόν, και να πόζε από εδώ, και να νάζια από εκεί. Και ο άλλο ο Έρμος δεν έχει να πάρει ντρεπόνα για τον πονοκέφαλο. Όχι φάρμακα δηλαδή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έχουμε λοιπόν. Ο πρώτο πληστηριασμό για χρέη σε τράπεζα. Για το 2014 γίνεται σήμερα στο πρωτοδικείο Χολαργού Πρόκειται για την πρώτη κατοικία μιας ανεργής Μιας ανεργής Το ερώτημα λοιπόν είναι Θα αφεθούν τα κοράκια να πάρουν το σπίτι της ανεργής Κυρίας Στο ειρηνοδικείο λοιπόν Χαλανδρίου Βγάζουν στο σφυρί την πρώτη κατοικία Μιας άνεργης για χρέη Στην τράπεζα Πειραιό Πιστεύεις ότι μπορεί να ξεμπλέξεις Από αυτό το τέρας Δεν νομίζω ξεμπλέξει από αυτό το τέρας Λοιπόν α, Πάρε παράδειγμα Εδώ έχουμε 5 μέτρα και 10 σταθμά Η καναδική εταιρεία Eldorado Η οποία ζει και βασιλεύει με τις ευλογίες των κυβερνήσεων αλλά και του τοπικού Σωτήρα Πάχτα ξέρετε τι κάνει εκεί στις Σκουριές τονίζουμε ότι είναι καναδική εταιρεία έτσι η Ελντοράντου η κυβέρνηση όμως του Καναδά απέριψε εξορυκτικ εξορυκτικό σχέδιο πανομοιότυπο με αυτό που κάνει η Ελντοράντου στις Σκουριές εντός της επικράτειάς του του Καναδά δηλαδή είναι ανοιχτό οριχείο χρυσού και χαλκού στα χώρα. Στην περι... περιοχή της Καναδικής Βρετανικής Κολομβίας Κοντά στην Αλάσκα Και είπαν όχι ρε μάγκα. Όχι ρε μάγκα Είπαν στην Τασέκο μια άλλη μεταλλευτική εταιρεία Δεν θα μας κάνετε εδώ σκουριές Εκεί πέρα είναι σκλάβοι Δεν πάνε Εδώ εμείς πρέπει να ζήσουμε Το τι έγινε στις σκουριές Και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν Όχι μόνο για τη δολοφονία <coughs> Του δάσους Μπορείτε να τα αναζητήσετε Να τα δείτε. Υπάρχουν στο διαδίκτυο Φυσικά δεν θα τα παίξει κανένα κανάλια Όμως κοίταξε Οι Καναδοί οι ίδιοι Διώχνουν από τη μέσα από τη χώρα τους Παρακαλώ Στον οι λιπλιάνας στην λιπλιάνας η αντιπολίτευση είναι στη Λιουμπλιάνα μεγάλε Θα μπορούσε βέβαια yeah. Δεν... Yeah. Yeah. Yeah. Λοιπόν η αντιπολίτευση κάνει προεκλογικό αγώνα στη Λιουμπλιάνα μεγάλε Διότι θα μπορούσε Μία από τις πολλές αντιμνημονιακές ελληνικές αντιπολιτεύσεις Να το πάρει αυτό επιχείρημα και να το χρησιμοποιήσει εναντίον της δολοφονίας Η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή στι κουριέ Αλλά πια βλέπεις πουθενά καμία αντιπολίτευση Παρακαλώ Καλημέρα Έλα. Να σε καλά Τι γίνεται κάτω, πως είναι η κατάσταση και εκεί φτουλάει τίποτα είναι Δεν προλαβαίνω να έρθω κι εγώ στη Λευκάδα. 12.30 στα έρθει ανάπτυξη Δεν προλαβαίνω. Μουσική πετάξτε, πετάξτε ένα κομμάτι και από εδώ. Έλα. <laughs> καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά εκεί, φίλοι στη Λευκάδα που ακούτε. Και α ελπίσουμε να ανοίξει τίποτα εκεί για τουριστική περίοδο. Ξέρω εγώ τι να σα πω και εσά, ρε παιδιά. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, τι να σου πω τώρα. Τι μου λε τώρα, εσύ. Είναι... 12.30 ώρα έρχεται η ανάπτυξη στη Λευκάδα. Άσε με ρε, φίλε! Εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχουμε ντοκιμαντέρ. Ε, τι τι πενθήμερε εκδρομέ μου λε, Έχουμε ντοκιμαντέρ ελληνογαλλική παραγωγή με τίτλο Στον Ήμα. Όχι, στον τοίχο είναι η δική μου εκκούμπη. Στον Ήμα, λοιπόν, με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, το οποίο ντοκιμαντέρ στι 16 Μαρτίου. Στο πλαίσιο του 16ου φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα κάνει πρεμιέρα σε παρακαλώ πολύ 73 λεπτά Τσίπρας στο ντοκιμαντέρ από τους νεαρούς κινηματογραφιστέ τάδε και τάδε ωραία πράμα. Ναι, χωρίστε το παρακαλώ. <laughs> <you're some laughs> <never> <laughs> Είμαστε πολύ πίσω που λέει εδώ ο τηλεακροατής και ο Τσίπρας και όλοι Μόλις κυκλοφόρησε πριν They're τις 16 Μαρτίου Το ντοκιμαντέρ του Μητσοτάκη Το μνήμα Έτσι είναι. <laughs> Τι να σου λέω πάει Λαλίσα Με σου λέω το νήμα you... Πρωταγωνιστής ο Αλέξης Ορίστε παρακαλώ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ναι, είναι κανάλι του... Είναι εκπομπή του National Geographic, όπως το πες. Είναι ο Βραδίνος. Όχι ο Βραδίπος, όσο για τ' άλλο το Μητσοτάκη. Είναι, ξέρω εγώ, του, του Χίτσκο. Ξέρω εγώ, τι να σου πω, ρε παιδιά. Ρε, παιδιά εδώ μιλάμε τώρα. Ε, μιλάμε ότι πεθαίνουν άνθρωποι καθημερινά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Καταλαβαίνετε. Και έχετε, έχετε το παλικαράκι εκεί πέρα ζωή να έχει να ζήσει, να χαίρετε την οικογένειά του λοιπόν το οποίο ξεκίνησε μια πενθήμερη η οποία δεν τελειώνει ποτέ και από πίσω βρρρρρ βρρρρ από πίσω να πούμε είμαι κι εγώ αριστερός βαράτε παιδιά είναι, είναι τρέλα η κατάσταση σου λέω είναι τρέλα η κατάσταση εδώ πεθαίνει κόσμος και οι άλλοι κάνουν το τοκιμαντέρ και χαρούλες και παπαρούλες ορίστε ε... παρακαλώ ε... Ε... Ε... Ε... Ε... Ε... Ε... Αφωνάξουν την Τζούλια να τους κάνει Πραγματικά Πραγματικά δηλαδή θα έλεγα ότι Είμαστε για γέλια αλλά Ούτε καν γελος δεν βγαίνει Με αυτά που συμβαίνουν Παρ' όλα αυτά Ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνάκια σας Ας σας αφιερώσω ένα τραγούδι Καταπληκτικό Αν δεν τα ανοίξετε λίγο τα ραδιόφωνα Θα χάσετε Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους σας. Τεκναρησιακά αλματά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 De tios mama De tios mama De tios Έτσι ο που αγάπησα πολύ, Μα είδε εντάξει. Και τώρα με τα νιώνο. Και που πληρώνονται τα λάθη στη ζωή. Τώρα το λάθο τη καρδιά μου το πληρώνω. Τέτοιο σπάρμα, τέτοιο σπάρμα, δεν το ξανακάνω όσα σφάλματα θέλεις εσύ με να εδώ είμαστε μέσα Where... τόλεις χαρμαντάσα ξεπέραστος hey, my... κυρίες μου και κύριοι τέλος αυτά ήταν για σήμερα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας να ακούσετε αυτή την εκπομπή αλλά περισσότερο σας ευχαριστούμε για τις πραγματικά καταπληκτικέ παρατηρήσεις little... να είσαστε όλοι καλά yeah. πολύ καλά πάντα για και χαρά σα. Just anticipating the things that she never, never, never, never possesses yet. But while she's there waiting, without the try a little tenderness. That's all you gotta do. Τον 1,5 FM Stereo.